στίχιο 8 έως 10 Ή προς τον πλησίον αγάπη ως κοινωνικών καθήκων. 8. Ως προς δέ τα άλλα μέλη της κοινωνίας που δεν έχουν εξουσίαν ή αξίωμα, σας παραγγέλω να μην χρεωστείτε κανένα τίποτε άλλο παρά μόνον τον αγαπάω ο ένας τον άλλον, διότι εκείνο που αγαπά τον άλλον έχει εκπληρώσει δια αγάπης των όλων νόμων. 9. Έχει δε εκπληρώσει των όλων νόμων διότι η εντολέ του Θεού δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα φωνεύσει, δεν θα κλέψεις, δεν θα επιθυμήσεις και πάσα άλλη εντολή περιλαμβάνονται και συγκεφαλαιώνονται σε αυτό το παράγγελμα, εις το «θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου». 10. Όποιος έχει αγάπη δεν πράττει κακόν στον πλησίον του. Είναι λοιπόν η αγάπη τελεία ατήρησης και εκπλήρωση του νόμου.